Γεια σου, παλιά μου. Ποιο μανάρι! Τι κάνει, Καλά είσαι. Καλά γλυκούλη μου. Oh. Πήρα να σου πω ότι ζήλεψα την επιτυχία του TikTok των Σελεμπριτάδων και μ, θέλω τη γνώμη σου γιατί θα κάνω κι εγώ ένα. Yeah, Είναι λογίστρια. Φυσικά και δεν έχω ζωή. Είναι υπουργό υγεία. Φυσικά και έχω συγκινηθεί με καταστάσει που έχω ζήσει στα νοσοκομεία. Είμαι λογίστρια. Φυσικά και έχω καρπία ω το Λίνα, την Αντίτιδα κτλ. Είμαι υπουργό υγεία. Φυσικά και με ρωτούν ιατρικέ συμβουλέ. Είμαι λογίστρια. Φυσικά και έχει γίνει ένα ο κόπολο με την καρέκλα. Φυσικά και είμαι κέπ δημοσίου αμιστή. Είμαι υπουργό υγεία. Φυσικά και μιλάμε του γιατρού όλη τη χώρα. Είμαι λογίστρια. Φυσικά φταίω ακόμα και για την τρύπα του όζοντο. Είμαι υφυπουργό υγεία. Φυσικά και πάω πάντα από τι κάλε. Είμαι λογίστρια. Φυσικά και έχω περισσότερε γνώσει από την Πάπηρου λαού Βρετάνικα. Κάπω έτσι λέω να το πάω, πώ σου φαίνεται. Α το μωρέ. Πολύ μπούμερικο τώρα, παλιό. Τα έχουμε πει αυτό πριν ένα χρόνο. Το θυμίχε τώρα ο υφυπουργό, το πήρε και εσύ. Α, είμαι τι βλακίε. Να κάνω κάτι πιο προχώ. Εντάξει, Όχι, πιστεύω. να μην κάνει κάτι πιο προχώ, να κάνει δήλωση. <laughs> <laughs> αυτό να κάνει. <laughs> Γεια σα, yeah. Τι ανέκδοτο ήταν αυτό που είπε η Κεραμαίωση για του εργαζόμενου, λέει στον τουρισμό. Υπάρχει λέει και η σύμβαση εργασία. Ναι, ωραίο είναι αυτό. Αλλά πάνε μετά να πιάσουν τη δουλειά και του λένε: Ξέρετε, θα κάνει και κάτι αυτό, θα κάνει και λίγο παραπάνω. Και ο μισθό δεν είναι αυτό. Δη... Δηλαδή... Γι' αυτό όμω συνάπτονται συμβάσει εργασία. Ναι, κυρίω. Αν κάτι έχουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, δεν είναι μαύρα. Δεν είναι μαύρη. Είναι δηλαδή. σύμβαση. Λέμε ότι οι πολιτικοί δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά αυτό ξεφεύγει, ερευνά. Καλλιά αυτή είναι αλλού. Δεν έχει σχέση με τη ζωή, δεν πατάει, δεν ξέρει. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο που ήθελα να σου πω. Λόγω δουλειά για καιρό ακούω την εκπομπή μέσω YouTube που βάζει συνέχεια διαφημίσει, επειδή μου και συνέχεια πρέπει να πατάω παράβλεψη κτλ. Καλά κάνει. Ανακάλυψε όμω σήμερα ότι την εκπομπή μπορεί να την ακούσετε και από το site το ελληνοφρένια.net.gr. Θα μου Σήμερα, λοιπόν, χωρί διαφημίσει. Μπράβο, δεν το ξέρω ούτε εγώ. Μπράβο. Από εκεί να ακούτε. Χαίρετε! Χαίρετε τη Εσπέρα! Χαίρετε τη Εσπέρα! Πώ την έχετε, Καλώ. Εγώ μάλα καλός έχω. Τι κάνει από στόλι, τι κάνει ο θήμιο, Καλά. Άμα τι να κάνουμε, τα ίδια εδώ μιζέ, ρουτίνα. Όχι, δεν νομίζω, δεν τα λέω καλά. Μα <σχ> δεν τα λέω καλά. Όχι, όχι. Λοιπόν, ήθελα να πω, επειδή η εκπομπή, η χθεσινή τη τρίτη, ναι, ήταν δυνατή, μου ήρθανε μερικά λόγια, σκέψει στο μυαλό και θέλω να τη πω. Για πείτε Ορίστε να πείτε. Α, Ναι, ναι. Λοιπόν ήθελα να πω ότι Ήταν δύναμη Εξευγενιστική Δύναμη που βάζει το μυαλό σε δουλειά Και ανάβει ανώτερα συναισθήματα Αν υψώγει στη σφαίρα Αυτών των συναισθημάτων Έχεις φύγει τώρα έχεις φύγει. Τι είναι αυτά που λες Τι θα πει αυτό Πού τα λες αυτά για την εκπομπή Για την εκπομπή ναι Α oh. Τη χτεσινή. Ναι, κατάλαβα. Και σ' και να πει ότι ήταν και ανάταση ψυχή. Είχατε μέσα τι ηρωίδε, τι μελοθάνατε. Είχατε τα πείματα του καβάφι με τόσο βαθύ νόημα και ξεσηκωτικό για το συναισθηματικό κόσμο. Καλέσει, και... ξέρετε ελληνικά. Με ωραίε λέξει. Πείτε δύο λόλ, δύο τέτοια να συνοηθούμε. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμο. Ξέρετε ε, ε. να περιγράφετε συνέστημα. Τι είναι αυτά τώρα που ζείτε. Ορίστε. Μα φαίνεται σε δύσκολη θέση. Όχι. Καημένε. Ναι, τέλο πάντων, πείτε μου παρακάτω, σα ακούω με ενδιαφέρον, ειλικρινά. Και μπορείτε ακόμα να πω ότι υποκλίνεσαι μπροστά στο υπαρκτό μεγαλείο που προβλήθηκε με αυτή την εκπομπή. Ενώ το μεγαλείο το υπαρκτό, όχι το αυταπατήστικο. Τι λέτε. Και θέλω να σα πω συγχαρητήρια και να συνεχίσετε έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, είστε καλά. Επίση. Τέτοια επίσης. λόγια δεν τα περίμενα. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία, γεια σου όπω καλά, Θα είστε καλά, Υπά. θα βάλω και μετάφραση για κάποιου Ακούνε και yeah. δεξίοι, καταλαβαίνετε, είναι κάποια που τέλος πάντων yeah. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Έλα, Χαίρετε. Είναι? Από στόλη Φρέν. Χέρετε. Τι έγινε, Από Απτομαζη έχω παρμένο. Και ήθελα να πω ότι χθε είχαμε λαγία εδώ στο Μαρούση του πάντων. Και ήλθω σε ένα πάγκο με πορτοκάλια και φέρε μια κυρία. Και τι λέει ο Μανάβη εκεί, λέει κάτι τέτοια μουλέ και θα μου πέσω και τα υπόλοιπα μαλλιά. Και λέω ωραία, δεν φεμίσω τα χωρίσαι. Δεν βάλει σαν τον άδωνι που έβαλε. Γιατί έχω ακούσει, εγώ δεν μπορώ ούτε να το βλέπω. Τι λέω θα βάλει σαν άδωνη. Πω, πω από εκεί ένα δίπλα μου εκεί, έχει πρόβλημα με τον άδωνη που είναι πρώτο σε ψήφου. Του λέω δεν έχω πρόβλημα με τον άδεινο με του μαλάκε που το ψηφί. Σα Σας παρακαλώ, να σέβεστε. Ναι, ε, συγγνώμη. Και σηκώθηκε και έφυγε. Μετά παρεξηγήθηκε γιατί παρά λίγο να το στα χέρια. Αυτή τη δήλωση ήθελα να κάνω, αδερφέ μου. Καλά, κανένα αλλά μην κάνεις. Εδώ δε κουνούμα, λέει. Λοιπόν, δημιουργώ μόντε τελικά, ε! Βέβαια, το copyright είναι το κύριο Βασίλη. Εγώ σέφερνα και σου έλεγα. Απ από Λέρω, το περιστέριο σε εγώ παραμένω, από εκεί σε εγώ παραμένω. Χα παιχνίδι, μου ορκέ. Δεν σα άρεσα, δεν το έλεγα. Όχι, λοιπόν, άκουδο. Θέλω να πω στου δύο δημοκράτε, σαν το φίλο μου το κοινοβαστηριακό, ότι τέτοια χρυσάφλια κυβέρνηση, τέτοια μουνόπανα. Να πάνε να σε δουλεύουν μπροστά στα μάτια σου, να σε δουλεύουν ψίγουλα. Και να στα βάζουν από τη μία τσέπη και να από την άλλη. Δεν έχει ξαναπεράσει από τη χ Συκόλου ψηλά τα χέρια είναι σε φάση όταν ο άλλο μου λέει ουμού θα τουρίζει να του σφαλιά κρατήματα. Μην είστε τέτοιο, δεν, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. σωστό. Μερικέ φορέ δεν χρειάζεται να το πει καν. Το καταλαβαίνει από την μάπα. Ναι, όσο υποκατή. Εγώ λέω να γράψω και το όνομα του άνδουου σε ένα σερβοκούτη και να το βάλω στο μούστο, που λέει και έτσι. Δεν είπα στο μούστο, στο μούσιο. Το μούσκλο, τι είναι ο μούσιο όλοι μου. Ά, δε δε δε. Ε, άμα δεν ξέρω τα βασικά και νομίζω τόσο και όχι ότι θα το βάλουμε στο μούστο, Τι θα κάνουμε στο λευγάμε το σερβούτη. Να μου λιάσει, παιδί να σκουριάσει, να Σε μια λεκάνη accurate, με νερό, τέλο πάντων. Πώ να το πω, Έχουμε Άκωwei. και του Αθηναίους ]robe. τώρα. <gosto> Έχουμε και του Γκάγκαρους δεν ήξερα. Finn, <IKEA> εγώ δεν ήξερα την την όλοι. Τραβάτε τα χωριά σα όλοι. Μου το παίζει τώρα, δεν ξέρει και τι λέξει βασικέ. γιατί δεν τι κάθεσε, φίλε. Δεν θα πω σε προσωπική κουβέντα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, έλα γεια. Ελά, <αλιά αποστολή> φιλέ. Τι κάνεις που νομάλε μου, ο Σοβιετικό Αρκούδο είναι εδώ. Γεια σου, Μίσα. Τι κάνεις, φίλε. Πολλά, Καλύ... καλή επιστροφή. Ευχαριστούμε. Πού πήγες, φάσα, δεν μας τα έχει πει. Τι μη φανταστεί τώρα, να δω. Πού να πάω, τώρα, όταν έχει και λίγε μέρε, πού να μακριά, θα πα τώρα, μέχρι το Πόρτο Γερμανό, πού να πάω. Έγινε ένα σποτόμαθε το καινούριο νέο, έτσι. Ποιο είναι, ω ,σο αυτοαπασχολούμενο, ο φιλέ και άο και τέτοια πούμε σε φάντ. Εξαγοράζονται πλέον με νόμο κεραγμένο μυτσιωτάκι από τα φάντ. Άντε ρε, παιδι μου, μπα και μα κόψουν και τίποτα, να Ας το κάνουμε λεφτά θα γλιτώσουμε, λογικά να το πάρεις, ε. Τι άλλο. Ναι, έξερα, το πολύ πολύ άμα χρωστάμε. με μα πάμε, μας παίρνει πρακτικές και θα κάνουμε και θα βρίζουμε. Θα ασκήσουμε λίγο τα γαλλικά. Αυτό ναι, κάπως μια εξάσκηση την κάνεις. Άμα χρειαστεί κάτι δώστε το τηλέφωνο μου, εδώ είμαι εγώ. Ναι, με θα πρακτικές τα πάω θα πολύ καλά. Yeah. Εκεί που έχει φτάσει το πράγμα, αν δεν βρούμε έναν Παπαδόπουλο Γεώργιο να κρεμάσει πέντε στο Σύνταγμα, δεν θα γίνει τίποτα. Αυτό να το λε κάθε μέρα. Εγώ χρειάζεται να το λέω αυτό. Το λένε τα κανάλια, τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να το πω. Και αν δεν το λένε οι ίδιοι, βγάζουν αυτού που τα πιστεύουν αυτά. Έτσι, Μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Γεια σα, Αποστολή. Μγεια. Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, παρέμε ένα χαρτί και ένα σιλό και γράφτε. Το από την Πάτρα. Α, θέλει Το επίθετό μου είναι κουτιβί. Και έχω πόσο καιρό που ψάχνω να βρω από πού προέρχεται το επίθετό μου. Από πού προέρχεται τελικά. Από το κομμουνιστικό πανεπιστήμιο εργαζομένων τη Ανατολή γνωστό και ω Κούτουβ. Απ' έχω ακούσει φ... μαλακίε και μαλακίε. Για πε. Γιατί βρε μαλακία, μαλακία. Όχι, όχι, πε, πε. Μα στο χωριό μου στην Ετωλογαρνανία το λέγανε Kutviz. Ναι. Κατάγομαι από εκεί. Τι λε. Ναι, Σοβιέτ. Τι? Μπορεί να είμαι από την Εύωνα, αλλά έχω ρίζε από την Ιταλία. Ξέρει τι σημαίνει Μπαρμπαγιάννη. Σημαίνει στα Ιταλικά η κουκουβάγια Αχυρόνα. Συγκεκριμένη κουκουβάγια. Αν ήθελε. Στα Ιτα... Βέβαια, γιατί έχω ρίζε από την Ιταλία. Κάτω Ιταλία. Θα ψάξω να το βρω. Μπαρμπα... Μπαρμπατσιάννη. Είναι. Είναι η κουκουβάγια Αχυρόνα. Μια συγκεκριμένη κουκουβάγια. Λες, Όχι μπαρ. για να μιλέτε, τίποτα για αυτά. Ιταλιάνο. Το on vero Na to διαpistώσω Ciao Gdyby nie me że mała k***a ze wierzy A, entakcie, ale gia Gia, vero na Ο, Ο μαρκώνιση σίγουρα Υπάρχουν τα UFO steσματα. Θα υπάρχουν γιατί εγώ έλεγα δεν υπάρχουν. Είναι γεμάτο λοιπόν τα κόμματα δεν μπορούν να πούνε την αλήθεια γιατί δεν θα του ρυφίζουν. Το ίδιο και οι αεροπορικέ εταιρείε. Ο κίνδυνο όμω υπάρχει. Θα υπάρχει. Είναι και η... Ελοχεύει θα έλεγε. Και η Βουλή είναι υπεύθυνη που δεν είπε κάτι τι μέτρα πρέπει να λάβουμε να μην κραγεί το Εφέσιο, να μην κραγούν οι πύρα τουρκία που σκοπένου, αλλά και τι μέτρα πρέπει να λαμβάνουν κάθε πολίτη όταν έχει. Δίσκο κοντά και θέλω και ένα άλλο να το μην το ξεχάσω. Κάποιο βγήκε και χρησιμοποίησε αισχρόλογο ει μου και ει στο προηγούμενο 31ου. Εσχρόλογο! Εσχρό... Εσχρό... δεν τρέπονται. Δεν εσχύονται. Να πάμε στο επικίνδυνο τώρα λοιπόν. πολύ είναι υπεύθυνοι που μπαίνουν και βγαίνουνε UFO πάνω από του φυράβλου. Του δικού μα, γιατί έχουμε κι εμεί. Δεν έχουμε αεροπλανοφόρο, είναι στην Κρήτη. Δεν έχει αυτό πυράβλο. Θα σκάσουνε, τα έχει δείξει το CNN στο λαό. Λαρή... <Τι>, αυτά είναι γνωστά τώρα. Υπάρχει ο κίνδυνο. Υπάρχει. Ε, ναι, λοιπόν... ε, κρύβεται ο κίνδυνο. Ο κόσμο από μόνο του στο διαδίκτυο υπάρχουν όλα από το 80. Ναι, ναι, τα ξέρω, τα έχω δει. Εγώ ψάχνω στο διαδίκτυο, τα έχω δει όλα. Έχει γίνει λάστιχο. Τέλο πάντων, λοιπόν, ένα αφήνω. Περδίστηκα ήσυχα με να το πάρω το τρένο μέχρι το 27 ή να το κόψω με τα πόδια. Τι πώ το βλέπουμε. Ποιο τρένο να πάρει μέχρι ποια ηλικία. Μέχρι το 27 που θα είναι αυτά τα Α, μέχρι το 27. Κρατηθεί και στι δύο χρόνια έμειναν. Να το κόψω με τα πόδια που θέλω να πάω κάπου, δηλαδή δεν είναι θέμα. Κοίταξε <σφυρια> να δει κάπου είχα δει ένα ντοκιμαντέρ που κάποιο ξεκίνησε με ηλεκτρικό πατίνι να φτάσει στη Θεσσαλονίκη. <σφυρια> Έφτασε πάντω. Έφτασει. <σφυρια> <σ Alexis> Κουσακούσα, <σφυρια> λίγο στάσει από εδώ, λίγο στάσει από εκεί, φτάνει. Έσαι, ωραία, πέρασε όμω. Η ιδέα, πολύ καλύτερα. Yes. Να σου πω. Σε μια ποσοβαρή χώρα, ο εισαγγελέα, <C> <σφυ> Ένα μέχρι το 27 να πάψουν. Μέχρι να είναι έτοιμα, έτσι δεν είναι. Μια πολύ σοβαρή χώρα. Δεν άλλο, έχουμε τέτοια, να βάλουμε μια αγγελία. Μήπω βρούμε κάποια. Τι να βρούμε, εισαγγελέα. Μια σοβαρή χώρα. Α, μια σοβαρή χώρα, ναι. Τέλο πάντων, αρκεί να σκεφτούμε ότι αυτόν τον άνθρωπο, το Μητσοτάκιντε, εμεί τον κάναμε δολοφόνο με την ανοχή μα. Πρώτον, ξεκινήσαμε από το πολύ συχαμένο. Όλοι οι ίδιοι είναι. Το αφήσαμε, τον συγχωρέσαμε. Έλα, μωρέο κορονοϊό. Μωρέ, πώ να κάνει και ο Μητσοτάκι, πώ να μα δώσει. Περάσαμε συν, ξέρω εγώ ότι. Ωστόσο, αν όλοι κάνουν τι ίδιε πολιτικέ, ίδιοι είναι, Το τι γράφει τα ταμπέλα είναι άλλο θέμα. Όχι, όχι. Σε αυτόν δώσαμε φοβερή ανοχή. Και φτάσαμε και στο τελευταίο. Σε και αυτόν, κοίταξε φοβερή. να δει. Δεν είναι ότι δώσαμε φοβερή ανοχή έτσι στο ξεκάρφωτο. Είναι ότι βοήθησαν κάπω και τα πράγματα να συγχαθεί κάτι προηγούμενο. Για να πει, α έρθει αυτό να μα σώσει. Ναι, να σου πω λίγο και γι' αυτόν εδώ πέρα πόσο θέλουμε για να τον συγχαθούμε. Ορίστε, έγινε και δολοφόνο. Φτάσαμε το τελευταίο που ακούγεται τελευταία πάρα πολύ Που μα πάει τα νεύρα είναι το Έλεμορ και μετά το Μιτσοτάκι. Ποιο σοβαρά, αυτό το λένε οι κακοποιητέ. θα πα, Μωρή, εδώ θα μην ζωέ που θα να πα. Και τελικά ο κακοποιητή τη σκοτώνει, τη Μωρή. Εντάξει, αυτό ακριβώ το ίδιο είναι. Όχι λοιπόν. Προτιμούμε να έχουμε μια κυβέρνηση που να αποτελείται από 5-6 κόμματα του 10-15% από μερικού αλαζόνε του 41% που μα το τρίβουν στα μούρτα. 41, last year παλιά αρπαλιά αυτό πάει. Δεν είναι 41 πια, μην το λες. Ε, Δεν το λέει το 41 πια, αλλά την αλαζονία όμω τη διακρίνει ακόμα στο χείλι του, το Αυτό Μου run... Ήταν και πριν το 41 και χωρί 41 είναι αυτή η αλαζονία. Mm, και με 4 η mm. ίδια αλαζονία All είναι. Ξεκίνησε με αλαζονία. Δεν ξεκίνησε από το 0, ξεκίνησε από το 5. Είναι. Με αλαζονία ξεκίνησε από την οικογένεια. Mm. Θεωρώντας τον εαυτό ιδιοκτήτη τη χώρα. <usur> τη χώρα. Υιδιοκτή... Αυτή είναι Αυτό λέω. Wen From αυτό δεν περιμένει το 41%. Το 41% φτιάχνεται. Άμα δώσει λεφτά να πάρει επικοινωνιολόγο, άμα δώσει πλίστε πέτσα στα κανάλια, γίνεται το 41%. Με την καραμέλα, με την πιπίλα. Όλα γίνονται. Δεν περιμένουμε το 41% για την αλαζονία. Μην ακόμα λεκύρα. Αύριο θα είστε εδώ μία η ώρα! Μα,